Καθίστε. Ήταν ο Εθνικό Ήμνο τη Γαλλία, η οποία Γαλλία προχτέ μα έγραψε τι προτάσει. Το μνημόνιο που έχουμε το έχει γράψει η Γαλλία, γι' αυτό την τιμήσαμε. Πιο πολύ βάλαμε αυτή την εκτέλεση. Είναι η αντίθετη πια που λέει τον Εθνικό Ήμνο τη Γαλλία. Θα το ακούσουμε και στη συνέχεια. Επειδή μα αρέσει ω εκτέλεση, είναι πολύ δυναμική, πολύ ατμοσφαιρική. Οπότε σήμερα γιορτάζουμε την Εθνική Επέτειο τη Γαλλία. Όλα μαζί η Εθνική Επέτειο τη Ελλάδα. Κάθε μέρα έχουμε να τιμούμε κάτι από την Ελλάδα που χάνεται ή από αυτό που νομίζαμε ότι το είχαμε εν πάση περιπτώσει και το χάνουμε. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας. Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσει το εξής. Εμείς θέλουμε να εργασίσουμε να... την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Πρώτη φορά αριστερά. Εμείς θέλουμε να εργαζίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Σε ευχαριστώ, Βανέγιερο. Καλό είναι αυτό, νομίζω είναι συνεπής. Το είπε και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με συνένεση 251... Σαν βαθμού που ψήνουμε στο φούρνο ένα φαγητό. Στου 251 έχω βάλει τον ελληνικό λαό και θα ψηθεί έτσι όπω πρέπει να ψηθεί. Ήταν οι γκάνγκστερ, έτσι του είχε αποκαλέσει, του Ευρωπαίου, δανειστέ, εταίρου, συμμάχου και όλα αυτά. Του είπε και εκβιαστέ κάποια στιγμή. Μετά του είπε και τοκογλύφου, του έλεγε και πριν δηλαδή. Τώρα είναι και πραξικοπηματίε όλοι αυτοί, γιατί αν έχετε καταλάβει από προχτέ, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ χαρούμενο και χαροπό πραξικόπημα, εντό και εκτό, κυρίω εκτό. Και έτσι λένε, λέει ο Καμένος έτσι, λένε κάποιοι βουλευτές έτσι, φαντάζομαι και το Μαξίμου το διαρρέει αυτό και κάποιοι δημοσιογράφοι μιλάνε για πραξικόπημα που βρίσκεται σε εξέλιξη και για άλλη μια φορά πρέπει να βάλουμε τη λογική στις ράγες της λογικής. Πραξικόπημα κάνουν οι ισχυροί, οι εκτός και οι εντός, όταν η κυβέρνηση που υπάρχει δεν τους κάνει τη δουλειά. Όταν του κάνει τη δουλειά η κυβέρνηση που υπάρχει, δεν υπάρχει λόγο για πραξικόπημα. Κομμωδία είναι, το καταλαβαίνει ο καθένα, αλλά κάτι πρέπει να πούνε ότι και καλά οι κακοί μα κυνηγάνε. Το ακριβώ αντίθετο, άμα κάνετε ένα μικρό ζάπινγκ στα κανάλια, από προχτέ στηρίζουν όλοι φανατικά Αλέξη Τσίπρα. Είναι κατά του Λαφαζάνη που τον θέλουν να φύγει εκτό και θέλουν αυτή την κυβέρνηση να περάσει αυτά τα μέτρα με τη στήριξη των υπολείπων. Ένα διακοσάρι σε βουλευτές. είναι μια μεγάλη επιτυχία που ποτέ δεν την είχαν Το επιδιώκουν και η έξω και η μέσα. Θα ακούσουμε όμως και τον Καμένο και, όλα, και όλους τους άλλους που μιλάνε για πραξικόπημα και δημιουργούν αυτήν την πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο Αλέξης Τσίπρας το είχε πει στη συνέντευξη, δεν θα ήταν παντό καιρού, δεν θα ήταν παντό καιρού. Τι θα κάνετε εσείς αυτό ήμαστε. Εγώ όμω εγώ και η Αλαφογιώργο δεν είμαι πρωθυπουργός παντό καιρού. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο <ΣΣ2> σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Σα λέω ότι εγώ είμαι παντό καιρού. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία. Κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και του εργατικού δικαίου. Κατάργηση των ρυθμίσεων για τι μαζικέ απολύσει. Σχέδιο για 300.000 νέε θέσει εργασία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Παλιό, αλλά καλό. Τι παλιό, πριν 6 μήνε. Καλό όμω και διαχρονικό. Ακούγεται πολύ ευχάριστα. Ακόμη και τώρα δεν ήταν παντό καιρού. Έτσι που ο άνθρωπο, βέβαια, το μοντάζι έρχεται όπω έρχεται πάντα σε τέτοιε περιπτώσει και αποκαθιστά την τάξη. Βάζει τα πράγματα στην θέση του. Να ακούσουμε και τη συνέχεια. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα τη εξουσία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ βρίσκομαι. Σε αυτή τη θέση, επειδή υπήρξε η επιλογή του ελληνικού λαού να βρεθώ, όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει αυτήν την επιλογή, θα είμαι παρόν. Εν παραλαμβάνω, θα είμαι στην πολιτική μου πορεία παντός καιρού. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κομμωδία παρά δράμα. στις ε, πορείες κάποιων που ξεκίνησαν ε, σοσιαλιστές μετά γίνανε ξυγχρονιστές μετά γίνανε νεοφιλελεύθεροι μετά γίνανε μνημονιακοί εμείς Άρα αυτοί, θα παραιτηθείτε εμείς... και μετά τι θα γίνει Αυτό καταλαβαίνουμε σας εμείς λέω, σα, σα, Σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού Τον έκοψε στο καλύτερο, γιατί πάνω που έλεγε, είναι από την πρόσφατη συνέντευξη πριν το δημοψήφισμα στην ΕΡΤ. Πάνω που έλεγε ότι εμεί αυτού οι που αλλάξαν, γίνανε μνημονιακοί, που ξεκίνησαν από το κέντρο, γίνανε νέο φιλελεύθεροι. Τον κόβει πάνω εκεί. Φανταζόμαστε τι θα έλεγε, ότι εμεί δεν θα γίνουμε σαν αυτού. Έχει δίκιο, γιατί όλοι αυτοί ξεκίνησαν από το σοσιαλισμό και πέρα και γίνανε μνημονιακοί. Ενώ ετούτο ξεκινάει από την αριστερά. Αριστερά. Για να γίνει μνημονιακό. Ο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίο έχει απασφαλίσει, Ε, βγήκε χτε βράδυ εδώ στην Κατερίνα Κρυβοπούλου και στον Νίκο Μπογιόπουλο. Είχε να πει πολλά. Όσοι θέλετε μπορείτε να το βρείτε, να το ακούσετε. Αν και μιλάει συνεχώ τώρα τελευταία. Αλλά είπε ένα ωραίο περιέγραψε τι ακριβώ συνέβαινε και πώ νιώθανε στο Μαξίμου το βράδυ του αποτελέσματο του δημοψηφίσματο. Αν ήταν να πείτε ναι ο κυβέρνηση, γιατί πήγατε στο δημοψήφισμα. Καλό ερώτημα. Σα το απαντήσω πολύ απλά. Νομίζω ότι ο ελληνικό λαό υπερεύει την ηγεσία του. Είχαμε δεσμευτεί ότι στην περίπτωση που κερδίσει το ναι, θα το σεβαστούμε και θα παρατηθούμε. Τουλάχιστον εγώ είχα δεσμευτεί γι' αυτό. Νομίζω κι άλλοι σύντροφοι. Όταν ζητά από τον ελληνικό λαό να, να αποφανθεί για το τελεστήγραφο τη Τρόικα, αν πει ναι, πρέπει να το δεχτεί. Εκείνο το βράδυ, στο μαξί μου, η Σύλθα πετώντα τα σύνδεφα με έναν ούριο άνεμο από πίσω μου, τον οποίο τον δημιουργούσαν οι προσδοκίε και οι απαιτήσει πίστευτη για μια γενναιότητα ενός, ενός ελληνικού λαού οποίος προήθηκε, ο οποίο δεν προηγήθηκε, ο οποίο δεν τρομοκρατήθηκε από τα μέσα μασικής ενημέρωσης, από τους εταίρους, από τι χρυσές τράπεζες. Πρέπει να, να σας πω ότι πολύ σύντομα μετά την α, είσοδό μου στον μου, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα εντελώ διαφορετική, μια ηλεκτρική, αρνητικά ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα του... Πώ θα διαχειριστούμε τώρα αυτό το όχι. Ήταν ξεκάθαρο ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν διαφορετική αυτή που θα έδινα εγώ από αυτή που θα έδιναν άλλοι. Είναι ο λόγο για τον οποίο μερικέ ώρε αργότερα, κατά τι 4-4 ημίρε το πρωί, επέστρεψα στο διαμέρισμά μου και συνέγραψα την επιστολή παρέτησή μου. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω από αυτό. Και σίγουρα θα δώσει τη δική του εκδοχή σε όλα ο Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν μα έχουν συνηθίσει ε, όλοι αυτοί εδώ τη αριστερά και είναι το πέμπτο θέμα στη σειρά βέβαια αξιολόγηση. Από τον Προσύνη και να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του, βλέπουμε ανθρώπου τη αριστερά. Ξαναλέω που διαφωνούν εμένα, αλλά δεν θέλουν να αφήσουν την καρέγκλα δε. Λένε κάτι αμφιλεγόμενο. Θα στηρίξω, δεν θα στηρίξω, αλλά θα είμαι εκεί. Δεν παρετούμε, περιμένω να με διώξει. Όλα αυτά είναι τελείω κομικά, αφενό τελείω ξένα. Ανάξια τη εποχή που ζούμε, αν κάτι θέλει τουλάχιστον, τουλάχιστον και κάτι που θα μπορούσαν ακόμη και αυτοί να δώσουν είναι θάρρος, εντυμότητα, αλήθεια. Δεν στοιχίζει τίποτα, δεν έχει να κάνει με πακέτα μέτρων, με μνημόνια, με πραξικοπήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, κάπω έτσι πρέπει να ήταν το κλίμα στο Μαξίμου, αν κρίνουμε από τι εκ των υστέρων αντιδράσει του Μαξίμου κυρίω και των υπολείπων. Ο ΦΠΑ θα ανέβει στο 23%, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, σα το λέμε, διότι η αριστερά ποτέ δεν θα κάνει κάτι τέτοιο, γιατί αν το κάνει αυτό, όποια κυβέρνηση το κάνει, θα οδηγήσει την οικονομία στα βράχια.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 Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζουν Η Ελλάδα προχωράει Η Ευρώπη αλλάζει Η ελπίδα έρχεται ΣΥΡΙΖΑ Δείτε το και ω επανάληψη. Και στο σχολείο δεν κάνουμε επανάληψη. Τον ΣΟΣ, όπω λέγαμε, αυτά είναι τα ΣΟΣ. Κάποιε ωραίε διαφημίσει. Ωραίε ήταν όντω. Αυτέ που παίζανε πριν την 25η Ιανουαρίου. Η πιο ωραία ήταν αυτή για του αγρότε. Γιατί έχετε μάθει τι ακριβώ θα συμβεί στου αγρότε. Κάτι πάρα πολύ έτσι απλό. Ουσιαστικά του εξαφανίζει. Πληρώνω για το χωράφι φόρο, σαν να είναι διαμέρισμα. Πουλάω σχεδόν στο κόστο. Λένε θα βγω σύνταξη μετά τα 67. Παλεύω. επιζώ, Αλλά αυτή η νίκη με κάνει να ελπίζω. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ωραίες διαφημίσεις, τις ακούγαμε, τις απολαμβάναμε, τις βλέπαμε. Τότε που δεν ξέραμε, δεν ρωτήσαμε κανέναν η αλήθεια. Σαν λαός πάντα μιλάμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Είχαμε φτιάξει πριν κάνα τρίμηνο. Μετά είναι τον ήταν Απρίλιο, δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί, περιπτώσει, στο κέντρο τη διαπραγμάτευση του Πενταμίνου, ένα μοντάζ. Είχαμε πάρει τα λόγια του Πρωθυπουργού, τα είχαμε αλλάξει λίγο και κάναμε αυτά που κάνουμε συνήθω εδώ. Θα ακούσουμε αυτού ότι είχαμε μεταδώσει κάπου εκεί, αρχέ Άνοιξη. Κυρίε και Κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα κλείνοντας να συνοψίσω την στρατηγική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης στις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Πρώτον, θα συνεχιστεί το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδίνωσε τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση. Μπράβο! Δεύτερον, η συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Μπράβο! Τρίτον, απομείωση των συντάξεων και του πραγματικού μισθού. Μπράβο! Τέταρτον, προστασία της ευρωζώνης και της προοπτικής της. Μπράβο! Πέμπτον, επαναφορά της μλημονιακής πολιτικής. Μπράβο! Και της λιτότητας. Έκτο, εξοντωτικά μέτρα στους χαμηλούς και στη μέση ελληνική οικογένεια. <Το> η ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο ΠΑΣΟΚΟΚ. Είμαι Πανδημητρίου, δεν μπορώ πια να παρακολουθήσω τι οβηδιακές μεταμορφώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παλιό και αυτό, καλό. Έξι στα έξι. Τα είχαμε φτιάξει τότε που να ξέραμε ότι θα πέσουμε μέσα, συνήθω με τα μοντάζια μα. προσεγγίζουμε κάπως, αλλά εδώ Και γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Έχουμε πέσει μέσα και βεβαίω έχουμε ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Ούτε εκεί περιμέναμε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είχαμε για όλε τι λέξει και για όλε τι κινήσει και για όλα τα θέματα που είπε και ξύπερκετ, θα είχαμε τα κατάλληλα ηχητικά. Έχει σημασία να έχει κανεί το ηχητικό, Ε! Μια μικρή σημασία, τουλάχιστον να θυμόμαστε. Μπα και δεν την ξαναπατήσουμε. Βάζω το πρώτο πληθυντικό, ω λαό εννοώ γιατί. Ευτυχώ υπήρχαν και αρκετοί που δεν την πάτησαν. Μπα και δεν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Την επόμενη φορά καινούργια άλλα λάθη, γιατί λάθη θα γίνονται πάντα. Δεν μιλάει κανένα αλάνθαστο για λάθη που είπε και ο Τσίπρα προχτέ, αλλά τουλάχιστον να μην είναι επαναλαμβανόμενα, να μην είναι τα ίδια λάθη. Ένα αίτημα ψηλό, σοβαρό θα ήταν αυτό. Την επόμενη φορά άλλα λάθη. Πιο ωραία, πιο ποιοτικά, πιο δυνατά. Όχι τα ίδια και τα ίδια. Πάλι ελπίζουμε, βρίσκουμε έναν, του φορτώνουμε, του αναθέτουμε να τα Καλύτερα, δεν τα κάνει καλύτερα, μα κοροϊδεύει. Ξέρουμε ότι μα κοροϊδεύει και μετά ερχόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε τον επόμενο που θα κάνει την ακριβώ ίδια διαδικασία. Ευχέ είναι, τσάμπα δεν 2, 11, 208, 2.11.208.200. Όποιο θέλει να συνομιλήσει, να ακουμπήσει πάνω στον Αποστόλη, να καταθέσει ψυχή, που είναι τόσο πρωτότυπο αυτή την εποχή. Αλλού καταθέσει δεν γίνονται, τουλάχιστον οι ψυχέ μπορούν να κατατεθούν στο ATM Αποστόλη. Το τάφμι θα το συμπληρώσουμε στην πορεία. SMS όποιο θέλει να στείλει γράφει real και νό, no, το μήνυμά του και μετά αποστολεί όλο αυτό στο 54%. Και όποιο θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στούντιοπαπάκι realfm.gr. Ο Μάριος Καγή ρυθμίζει τον ήχο. Και ελάτε όλοι μαζί στο κόμμα που μα έλαχε να κάνουμε αυτό που ακριβώ προτείνει ο Πρόεδρος. Πήλε χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιανιτσά. Αγαπητή Ελένη. που δουλεύει για να πληρώνει τη δωρεάν παιδεία από την Κέρκυρα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιανιτσάβα, Γκέλια από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μητυλίνη. Έχουμε να σα δώσουμε μία μόνο απάντηση. Ρανοποιηθείτε γιατί χανόμαστε. Ρανοποιηθείτε στο κόμμα που μα έλακε, στον συνασπισμό. Αυτή είναι η υπάλληληλη των Βρυξελών. θα είναι το νέο Πασόκ. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτ και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύ <Το Είναι κομμωδία. Είναι κομμωδία για μια ακόμη φορά. Εμεί ο κόσμος. είμαστε ανέκδοτο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. ΣΥΡΙΖΑ Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Αγκαρία κάνω ποινήν Να τηρήσουμε ενός λεπτού συγγύη Αθάνατη Αυτή δεν είναι κυβέρνηση κυρίαρχη Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Έλεγε για του άλλου που του υπαγόρευαν οι ξένοι και γράφανε εδώ τα μνημόνια στην Αγγλική. Για του προηγούμενου, όχι για τώρα. Λοιπόν, ε, μήνυμα εδώ. Ο Βασίλη λέει: Το πραξικόπημα έγινε και πέτυχε. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι ο Τσίπρα, είναι κλόνο του. Το Τσίπρα τον κρατάνε φυλακισμένο στα μπουντρούμια τη ΕΕ στις Βρυξέλες Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίε για ανάμειξη εξωγήνων. Βασίλη Βου, κάτι παραπάνω θα ξέρει και εμένα έχει πάει και μου, αλλά α αφήσουμε αυτά. Να πάμε στην αλήθεια, στο ρεαλισμό, στην καθημερινή ζωή. Πριν μία-μία-μισή ώρα βγαίνει ο Καμένο εκεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα και κάνει την εξή δήλωση. Προφέστε το βράδυ έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στην καρδιά τη Ευρώπη. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό εκβιάστηκε. Εκβιάστηκε να χτίσει συμφωνία. Εκβιάστηκε να χτίσει συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο ήταν εντελώ διαφορετικό από το κείμενο το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Υπό τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και το οποίο ενεκρίθη από την Βουλή των Ελλήνων και με τη δική μα συμμετοχή ομόφωνα. Μάλιστα, δεν έχουμε παρέμβει. Έτσι ακριβώ το είπε και άλλα βέβαια. Να σταματήσουμε λίγο σε αυτό. Έγινε πραξικόπημα. Και ο Έλληνα Πρωθυπουργό εκβιάστηκε. Το θέμα είναι αν εκβιάστηκε κάποιο ή αν δέχτηκε τον εκβιασμό. Γιατί μπορεί η Μέρκελ, ο κάθε ισχυρό, να θέλει να εξοντώσει κάποιον. Όχι να εκβιάσει, απλά να τον εξοντώσει. Αν ο άλλο τα πόδια και δεν εκβιαστεί. Μπράβο του, βλέπουμε παραπέρα τι κάνουμε και προχωράμε. Ε, το να καταγγέλει του εκβιαστέ ότι είναι εκβιαστέ είναι κωμικό εδώ που έχουμε έρθει, το έχουμε καταλάβει όλοι, το ξέρουμε. Δεύτερον, αν εκβιάστηκε, γιατί τον στηρίζει, Το προϊόν του εκβιασμού που είναι το μνημόνιο υπάρχει, Το στηρίζουμε, Δεν το στηρίζουμε, Το δεχόμαστε, Δεχόμαστε τον εκβιασμό ω πράξη, Δεχόμαστε και το αποτέλεσμα και τι προχωράμε. Και τι θα γίνει από κάτω. Αν είναι κάτι κακό αυτό που έγινε εκεί, δεν πρέπει να το καταγγείλει. Αν είναι κάτι καλό, δεν το καταγγείλει. Ερωτήματα απλά, τόσα και άλλα τόσα φαντάζομαι θα έχετε να προσθέσετε κι εσεί, γιατί όταν ακούμε τον καμένο τι τελευταίε μέρε, δημιουργούνται αυτά ακριβώ τα ερωτήματα. Τι θα κάνει, τι θα κάνει, αν συμφωνεί, αν δεν συμφωνεί. Αφού λοιπόν είπε για του εκβιασμού και για το πραξικόπημα, ε, συνέχισε τη δήλωσή του στηρίζοντα τον εκβιαζόμενο και τον υποπραξικόπημα Αλέξη Τσίπρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε, στηρίζουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Δεσμευόμαστε και θα ψηφίσουμε αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και μόνο. Και όχι άλλα μέτρα τα οποία επιβάλλονται κατά παράβαση τη συμφωνίας που είχαμε κάνει και με του Ευρωπαίου εταίρους μα για να ψηφιστούν τα μέτρα τη Παρασκευή. Λίγο φλούγια την πολιτική αρχή στη σύσκεψη. Δεν είχαν πει ακριβώ για μέτρα και δεν είχαν πει για αυτά τα μέτρα των Αρμαγεδών που έρχεται. Παρ' αυτά. Ήταν ακόμη μια σαφή δήλωση το είπαμε και το ξαναλέμε αν κάτι δεν θέλει αυτή τη στιγμή αυτός ο τόπος και ο λαός κυρίως τόσο κουρασμένος, απογοητευμένος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι αυτή την ασάφη, αυτό το δούλευμα γιατί ω τέτοιο το βιώνει και όλοι ξέρουμε ότι επειδή υπάρχει μια καρέγκλα πίσω από τον κάθε υπουργό Μπορεί αφθαίρετα κάποιος να βγάλει το συμπέρασμα ότι για την καρέκλα τα κάνουν όλα, κάνουν τις κολοτούμπες και συμπεριφέρονται χειρότερα από του προηγούμενους, που οι προηγούμενοι το είχαν τερματίσει το κοντέρ στην ξετσίποσιά. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ετούτοι συμπεριφέρονται, μπορεί δεν το κάνεις άνετα, ότι ετούτοι συμπεριφέρονται χειρότερα από τους ξετσίποτους τους προηγούμενους. Ναι. Τι λέγεται απόστολή. Θα γίνει. Τι σε μοιάζει ενα. Έλα από στόλη, Εντάξει, θα περάσει. Τι θα περάσει στο λεφτό, δεν περνάει. Θα περάσει, παιδί μου. Πώ περνάει η αριστερά και δεν ακουμπήσει. Έτσι θα περάσει και η κατάσληψη. Δεν περνάει από το λευκό πάει. Γιατί καλέ; Τώρα που μένουμε Ευρώπη, που μένουμε Μνημόνιο, μένουμε ευρώ. Έλαρα από στολίνο. Μου έχουν καμπεί τα πόδια αποστολιά. Υπάρχουν ακόμα μέλη του σώματο που θα σου κοπούνε. Μην διάζε. Ζητούν η ετέρημη συνέχεια. Ποστολή. Τα πόδια είναι μόνο η αρχή. Μα τη φέρανε ωραία, ε. Α, περίμενε ότι δεν τη φέρουν τόσο ωραία. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το περίμενα πιο yeah. ξετσίποτο. Ακόμα πιο ξετσίποτο. Φαντάσου πόσο, ε. Yeah. Αλλά είμαι εμπαθή, γι' αυτό το περίμενα πιο ξετσίποτο. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι περήφανο για τον Τσίπρα. Δηλαδή, τέτοιο Ξευράκο, μα τόσο άμεσα δεν το Εμεί δεν είμαστε όμω σαν λαό. Σιγά καλά που δεν είμαστε. 62% του δώσαμε εντολή να, πάει να φέρει μια ισχυρή συμφωνία. Ισχυρή με την έννοια τη ισχύω, <laughs> τη σκληρότητα και τη πούρτα. Αλλά την έφερε. Δεν του δώσαμε τέτοια εντολή εμεί. Το όχι που του δώσαμε ήταν όχι τα μέτρα όπω Είπε... Ah, ναι. Να... Έλα, α, ναι. Έλα μαλακία. Κατάρα. Κοίτα να δεις. <χει> Παρεξήγηση. Ας το γράφατε από κάτω λίγο πιο καθαρά. <χει> Γιατί το όχι, το σκέτο <χει> αυτό όχι δεν ήτανε <χει> Κατάλαβε διαφορετικά μάλλον. <χει> μάλλον. Παρεξήγηση. <χει> δεν πειράζει. Next time. Ναι. Περιφανώ. Ε, βέβαια. Και αξιοπρεπή, ε. Επειδή βλέπω τον Αντάριζα να έρχεται, στη Ριζέ που θα φύγουν και θα πάνε στην Ανταρσία, πρέπει να αυτού του αλτιμπάκου πολιτικού, κάτι λαφαζάνιδε, κάτι Κωνσταντοπούλου, κάτι λαπαβίτσε, ότι ό,τι και να κάνουν και η ζωή του θα είναι η πρόεδρο τη που έφερε το χειρότερο μνημόνιο όλων των εποχών στην Ελλάδα. Κάτσε, μην βιάζει, κάτσε να δούμε το σοου τη ζωή. Αυτό θα με εξοργήσει περισσότερο από το μνημόνιο το ίδιο, φίλε. Mm. Θα βγει η ζωή πιο αριστερά, τι να σου πω, από τον Τζέ Πρώτον, θέλω να ενημερώσω το Θήμιο με πολύ αγάπη, επειδή τον αγαπάω, πραγματικά. Αλλά περισσότερα από σένα, όχι, αλλά δεν Δεν πει. πειράζει, δεν πειράζει, συγχωρώ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κανένα δεν αγαπάω σαν και σένα. Πρώτον, θέλω να του πει ότι αριστερά δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι. Γιατί, παιδί μου, κάνει τόσο φιλότιμη προσπάθεια δεν να την ξεφτυλίσει, γιατί να μην είναι. Δεν αγγίζει, δεν είναι αριστερά ο Αλέξη. Σημασία yeah. έχει ότι το γνωστό το πε, πε κάτι θα μείνει. Αυτό το λέγε, λέγε αριστερά, κάτι θα μείνει στον κα, κόσμο του τη Αριστερά, σύμφωνα με αυτό που πλασάρει Σήμερα, αφού μα πακετάραν και μα βάλαν και την κορδέλα, εύχομαι πραγματικά, πραγματικά ο λαό αυτό το πράγμα να το πείρο μάθημα και τώρα που την έφαγε για ακόμα μια φορά να δει από εδώ και πέρα τι έχει να κάνει. Θέλει λίγο προσοχή το από εδώ και πέρα, ε? Είναι, γιατί η σύντροφοι ούτε γι' αυτό δεν σε η σύντροφή σύρεια. Θέλει λίγο προσοχή το από εδώ και πέρα τόσο... γιατί θα σκορπίσουμε θα σκορπίσουμε που θα πάμε. Τόσο Διεπραγματευόμασαν το προφυλακτικό Σήμερα ούτε αυτό ρε φίλε Και όχι τίποτα άλλο Χες το προφυλακτικό Χωρίς προφυλακτικό Να κολλήσουμε τουλάχιστον κάτι Να πάμε στο διάλειο να τελειώνουμε Δώσε αφροδύσια τι, τι, στον τι, κόσμο Να έχει να σκέφτεται τι, άλλα. άλλα Τι κάνουν παν... τα κανάλια δεν κατάλαβα Ο Σφίνιου προηγουμένω έκανε μια πρόταση να μην περνάνε οι εξωτερικέ αποστολέ κοντά από την Κεσαριανή. Μα τώρα ο Τσίπρα όταν έρχεται από το εξωτερικό δεν πρέπει να περνάει από δρόμο που έχει μέσα τη λέξη αντίσταση. Που κατεβαίνει εθνική αντιστάσεω, όχι. Ούτε, ούτε το εθνικό πια ταιριάζει, ούτε το αντίσταση. Ναι. Και μόνο που οι και λένε ότι τελευταία στιγμή ο Τσίπρας διάλεξε την Ελλάδα από το κόμμα και είναι μαζί με τον Γιατί θα κοροϊδεύουμε πάρα πολύ τα παιδιά και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επειδή μπορεί να μείνουμε ορφανά, δεν λες τον καλαμούκι μέχρι να φύγετε την Παρασκευή, να μα πει ακριβώς και με λεπτομέρειε το πρόγραμμα του ΚΚΕ Δεν έχει και... έχεις ανάγκη, δεν έχει ανάγκη. Έχουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη να πορευόμαστε. Με την ευκαιρία, μια και πήρε, δεν έχω πώ να σε ευχαριστήσω για τι πολιτικέ σου επιλογέ. Δεν έχω πώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εκ και των επόμενων αυτοκτονούντων. Να σε καλά. Εγώ δέχομαι ότι ο Τσίπρα πήρε τα πράγματα πίσω. Εσύ είσαι σίγου... Χρειάσε με μένα. Σου λέω τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ρε παιδί μου, εγώ συμφωνώ μαζί. Σου. Α Ο βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι ο μπορεί να μην είναι χειρότερο με την Στο Ευαγγέλιο δεν το βάζει κανεί γιατί αυτοί που το στο Ευαγγέλιο από ό,τι βλέπω. Αυτό κατα... που δεν και το βάλαν στο Ευαγγέλιο κατα... βλέπει τι έγινε. Κατα... Αν περιμένει να σωθεί επειδή κάποιο θα βάλει το χέρι Με Το ταξί, έτσι κι αλλιώ δεν θα έχει λόγο να κυκλοφορεί. Άδειο πέρα, δόθε βαρετό είναι. Βρέμα, ναι, από την Αρκαδία. Δεν κατάλαβε. Δεν είμαι τσιμποκόφλωρο, σαν Από την Αρκαδία, θα πα να γίνει αγρότη. Να πα να γίνει αγρότη. Προνόμια για του αγρότε που άκουσα. Α. Ευχαριστούμε Α. πολύ. Ευχαριστούμε Α. για την πρώτη φορά. Αριστερά ήταν να ξέχαστε εμπειρία. Και... Θα έχουμε να λέμε ότι πέρασε και αριστερά από την Ελλάδα και δεν ακούμπησε. Εγώ δεν πρόκειται να πεινάσω. Τουλάχιστον, μωρή γελία. <laughs> θα μπορούσε να είσαι πιο σεμνή την επόμενη μέρα. Άι ησυχτηρα από δοκάτ. Λίγο Ποιο σεμνή θα μπορούσε να έσουνα την επόμενη μέρα τέτοια ξεφτίλα πια, ένα μάζεμα τουλάχιστον. Άιτε, για! <Κι> ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτ και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους Ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, πολύθε. Το έχουν καταλάβει και ο Σούλτ και η Μέρκελ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό φτιάξαν και αυτό το πολύ ωραίο ταμείο. Όμω, όπω είπε χθε ο Πρωθυπουργό εξερχόμενο, δεν θα είναι η έδρα του στο Λουξεμβούργο. Εδώ θα μπαίνουν οι σφραγίδε. Θα ξεπουλάμε από εδώ αυτά που πρέπει να ξεπουληθούν από εδώ. Και είχαν και την χαρά να το παρουσιάσουν αυτό ω κατόρθωμα μετά από 17 ώρε. Διαπραγματεύσεων, το ζήσαμε και αυτό. Ακούγαμε πριν τη διαφήμιση για το ένθετο που θα έχει η Real News στα ιστορικά θέματα. Τα θέματα είναι πολύ ωραία. Βάρκιζα και όλα τα υπόλοιπα. Τι να μα πούνε τα ιστορικά θέματα. Είναι ο Μπογδάνο εδώ που εξηγεί τι ακριβώ έχει γίνει στη Βάρκιζα. Ένα πράγμα θέλω να δώσω και σα το δίνω. Διότι ξέρω ότι μα βλέπουν 15χρονα αυτή τη στιγμή λοιπόν, που δεν ξέρουν τι είναι η Βάρκιζα. Η είναι και το λέω επειδή μου το στέλνουν πολλέ φορέ. Λέει, αναφέρεστε σε πράγματα και δεν μα εξηγείτε τι είναι. Λοιπόν, η Βάρκιζα είναι. Η συμφωνία της Βάρκηζας, σύμφωνα με την οποία ε, το, το ελας ο ΕΑΜ, λοιπόν, θα κατέθεται τα όπλα. Δηλαδή, το αριστερό και αντάρτικο, τη μπράβο. Ε, συμβολίζει ε, την ήττα της αριστεράς. Όχι, λοιπόν. συμβολίζει και την ήττα της δεξιάς, που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη συμφωνία που έκανε. Αυτά έτσι λοιπόν γράφεται, μάλλον έτσι περιγράφεται η ιστορία. Από τα παράθυρα εκτό των άλλων, την ήττα τη αριστερά, ναι, από το ΝΕΑΜ και το ΕΛΑΣ και όλα αυτά, είναι και η ήττα τη δεξιά, γιατί δεν τήρησε τη συμφωνία που έκανε. Μια χαρά την τήρησε, είχε αρχίσει, έσφαζε κανονικά, φυλάκιζε, κυνηγούσε και οδήγησε τα πράγματα εκεί που τα οδήγησαν. Αναγκαστικά οι άλλοι έπρεπε να αμυνθούν με κάποιο τρόπο. Ξέρω ταράζεστε τώρα και ερεθίζεστε με αυτά, αλλά γι' αυτό είναι και ο ρόλο ο δικό μα. Μόνο ο Μποκδάνος θα τα λέει από αυτή την πλευρά, θα τα λέμε κι εμεί από μια διαφορετική πλευρά. Το προηγούμενο Σάββατο. Πριν, μάλλον πριν το δημοψήφισμα, Παρασκευή βράδυ το ανακοίνωσε. Σάββατο πέρασε από τη Βουλή η έγκριση, αν θυμόσαστε. Έγιναν οι ομιλίε των υπουργών, ο, πολιτικών, αρχηγών και όλα τα υπόλοιπα. Κάποια στιγμή μιλάει ο Δημήτρης Κουτσούμπα στο Κουκουέ. Κάθεται κάτω και σηκώνεται ο Τσίπρα πάνω και του τι λέει του Κουτσούμπα, αλλά και στο Κουκουέ. Θέλω να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι ακριβώ είπε με αυτό το ύφο του λαϊκού ηγέτη. που εγώ απευθύνομαι στο λαό για να πάρω τη γνώμη του και να πάω μετά να πολύ ισχυρό στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Να ακούσουμε τι είχε πει τότε ο Τσίπρας προ τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Εβαφίλη, Ευαφίλη, κατανοώ απολύτω την αμηχανία σα. Επί πέντε συναυτού μήνε είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσά βόλευε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί και θα παίρνει αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς, ούτε στους άλλους σε την άλλη πλευρά. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσει την κοινωνία. Από μόνο του παίζει αυτό, στέκει πάντα, θα έπρεπε να είναι κανονικά και πολιτική διαφήμιση. Λαός μέρος δεύτερον. Τώρα τι θα βάλουνε σαν τη Βουλή. Κάκελα, τι θα βάλουμε. Δεν έχουν ανάγκη καλέ. Γιατί ο τσίπρα είναι ο μόνο η που κυκλοφορεί στο πλήθο τον αγκαλιάζει ο κόσμο μέχρι προχθές, τον αγκαλιάζει ο κόσμο και δεν κινδυνεύει. Δεν έχει λόγο να πικάγγελο. Πιστεύει, έχει. Ε, μην πώ καλεβά και τίποτα. Τάξ. Μη φαγωθούμε η αριστερή μεταξύ μα, φίλε. Μη φαγωθούμε αριστερή μεταξύ μα. Να επαναπροσδιορίσουμε βέβαια ποια είναι αριστερή. Αλλά οκ. Τουλάχιστον Σύριζε βοηθάει αυτό, ξανασκερτάουμε. Δεν λίγο. Αυτά δεν τα εκτιμάτε. Ναι. Σε εσένα έχω να πω μόνο μια συγγνώμη Μεγάλη συγγνώμη παιδές Σε εμά γιατί Σε όλους Α κατάλαβα τι ψήφισες Γεια Γεια Αν σε κάποιον yeah. ζητάει μια συγγνώμη ο Τσίπρας Είναι σε Σαμαράκη και Βενιζέλο Σε κανέναν άλλον Μου τους ξεκούρισε από τις θέσεις τους yeah. Για να κάνει ακριβώ τα ίδια Το κολόπεδο επειδή yeah. είχε όρεξη yeah. να υπογράφει μηνμόνια yeah. Ναι Ρε. Πώ όλη η κυρία Λουκά είμαι να σου πω ότι η Ελένη Λουκά παγκόσμια είμαι, το ξέρει. Πώ δεν το ξέρω, Καλέ, σε όλα τα κανάλια σου έχω δει, Μα Μαϊντανό από του λίγου. Αυτό σου λέω, πού με έχει δει για πέσου. Θε τα ακού, μου, Ριψονάρα. Αυτό σου λέω, έκοψα όλα τα κανάλια. Είμαι σίγουρη ότι Ότι Λου... έχει και καταγραφικό σπίτι σου και κόβει στα κανάλια όλα. Τι στο διάλογο, παιδάκι. Το. Η CIA Λουστη... οχλιά μπροστά σου. Άκου, ακούστηκε η ορθοδοξία παγκόσμια. παγκόσμια. Μα παγκόσμια. γι' αυτό ήρθε η συμφωνία. Επειδή ακούστηκε η ορθοδοξία παγκόσμια το στάνιό μου μέσα. Μου έκανε αφιέρωμα το CNN, το Δεν σου κάνει εντύπωση, ρε, Μου κάνει εντύπωση, Μου, δηλαδή με πόσε θα ασχοληθούν πια. Δεν είναι θαύμα του Θεού, Βρε Είναι ρε, θαύμα ρε. του Θεού, Καλέ. Μου μ' αρέσει που ό,τι και να γίνει στη χώρα υπάρχουν κάποιε σταθερέ. Αυτό μ' αρέσει. Η πετριά σου είναι ό,τι πιο σταθερό έχει υπάρξει μεταπολίτευση. Είναι θαύμα. Πάσε μα, Μπορινούκα. Εντάξει, μπράβο. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μου σηκώθηκε την είχα Κάτσε λίγο να την παίξω να πέσει. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Του βάλουν το, το, το, το παιδί, το μισθόλιο στο κεφάλι και μα προδώσουν. Μα τι τράβηξε το καημένο. Τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε Φία. και είναι αρκετό. Φία. Να αναγνωρίσουμε ότι είχε καλή πρόθεση και πήγε να κάνει έντιμο συμβιβασμό. Με, με του καρχαριέ. Εντάξει, δεν προέκυψε έτοιμο συμβιβασμό, προέκυψε έντρωμο συμβιβασμό. Έστω. Ξεκινάνε τα ίδια γράμματα. Δεν... Κάναμε έντρωμο συμβιβασμό. Ε, ήτανε προδοσία αυτό που έγινε. Προδοσία, προδοσία από του άλλου. Από του άλλου. Από... Εμεί ήμασταν καλοί. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν. Εμεί πήγαμε αποφασισμένοι για ό, Όλα. Δεν δεχθήκαμε απειλέ, δεν δεχθήκαμε το ζυγό, δεν δεχθήκαμε την αλυσίδα του σκλάβου. Ε, οι άλλοι, οι άλλοι όμω, εκεί, ε, εκεί. Ε, ότι οι άλλοι ε, δεν το ξέραμε. Ε, ότι δεν το ξέραμε ε, ότι οι άλλοι θα πάνε έτσι. Μάλιστα. Σα καταλαβαίνω ε, που έχετε στεναχωρηθεί. Δεν τα ψηφίζω τα τέρατα που μα φέραντε μέχρι εδώ. Του προηγούμενου. Το παιδί αυτό ήταν αθώο. Το βάλανε εκεί πέρα. Ωραία, σε καταλαβαίνω κι εσένα. Πανάθεμα, Κάτσε εκεί, δεν λέω. Μετά από ένα θάνατο, καλό είναι το πένθο πρώτα. Ε, αλλά ε, αφού τελειώσει το πένθο, λίγο να ανασυγκροτηθούμε. Εγώ τσεστελιπάμαι τους νέους για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου Αν μας λυπάσει λίγο πιο σοφές επιλογές στις Κυριακές των εκλογών ε? Α, Λίγο προσοχή παραπάνω α, προφύλια, είμαι, σ, αγαπώ. <laughs> σ' αγαπώ, ζωή σε μας για. Αυτό που σου παίρνει και σου βγαίνει για το ευρώ και δραχμή, Το ζήτημα δεν είναι ευρωδράχμοι, πε του. Είναι μόνο ευρώ, γιατί με το ευρώ καλύτερα. Το... Τα έχει πει ο Σπύρο Παπαδόπουλο. Και ο Σπύρο, βέβαια. Το ζήτημα είναι εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αδερφέ. Κάτσε, παιδί μου, τι εκτό, τι θα κάνουμε εκτό. Μόνοι μα θα κάνουμε. Το μπίθικο, στο δέντρο, το μονάχο. Είναι δυνατόν. Μην περάσει καν από το μυαλό μα να βγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια α πούμε λαϊκή εξουσία, λέω εγώ, εγώ πραγματική. Σε λαϊκή εξουσία. Έχουμε όχι... βαριά βιομηχανία. Όχι. Έχουμε νόμισμα. Όχι. Τι έχουμε ροδάκινα θα δ από το μυαλό να ακολουθήσουμε κάτι άλλο τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ το Σταμάτα, σταμάτα παρόν. περίμενε καλέ θα αλλάξω σηκώτη, περίμενε τους κοετζίδες που ψήφισαν ναι και παρόν Αυτή είναι αριστερή πραγματική. Αν πάρουν τα πράγματα στα χέρια του μέσο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ελπίδα. Είναι αυτό που λέμε η επανάσταση του παρόντο. Όλε οι ένιε πια έχουν ξεφυλη. Δεν υπάρχει μία, μεγάλη δουλειά έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη δουλειά και ονοστά να του ανοίξουν οι σαμαράδε και οι αδόνει. Δεν πειράζει, τελειώνει σε. Λαμπάλαμε. Ποιο τελειώνει καλέ. Τελώνει σου λέει. Και ο σε... βούτυρο σε... στο ψωμί των ακροδεξιών <laughs> δεν έχει δώσει άλλο. Λά... Έχουν βγάλει νίκητε στα χέρια των δεξιών από το τρίψιμο που τα τρέχουν από τη χαρά. Και βούτυρο από το ψωμί του λαού επίση όμω πήρανε και αυτά. Θα Φέρει πίνα και, θα φέρει, και η πίνα θα φέρει σιγά σιγά και σβήσιμο τη τολούρα και θα φύγουν και φα, και οι αυταπάτε σιγά σιγά. Πιστεύω τελειώνει η αποστολή. Ναι, μόνο που αλλάξαν λίγο και τα συνθήματα, γιατί ξέρει πια στην ξετσιποσιά του πάνω οι Ριζέοι δεν σέβονται. Αλλάξαν τα συνθήματα, τέρμα πια στι αυταπάτε και με το κεφάλαιο και με τι βαρβάτε. <laughs> ναι, αυτέ τι υπογραφέ τι ακαλότου, αυτέ τι βαρβάτε. Αλέξα. <laughs> Α μην το λέει το σύντροφε μπροστά. Με πάει με το λέξη. Σωρι και ξαναλλαγέ μετά από προχθέ, ναι. Στα 4 και σύστημα λέξει, στα 4 λοιπόν αποστολή και με το όχι και με τον Ναι. Μα τη βάλανε τόσο βαθιά, τόσο δεν τη βάλανε η Τούργη στο να θανάσει στο διάκο. Δεν δεύτερε αυτή, εμεί η χαχόλιο φύμενα. Αν καταλάβουμε καμιά φορά τίποτα έχει καλό αλλιώ μια ζωή εκεί βόδια και σαν γαϊδάου, θα μα φέρονται. Α περφήσουμε σε μνά τώρα. Δεν όχι εγώ πισμώνο καλή οπτική στην Ελλάδα τα πραξικοπήματα τελείωσαν μαζί με το παλάτι τελεία και Πάρλα Θα τελειώσαμε τα πραξικοπήματα, παλιά δήλωση και αυτή, γιατί είπαμε για κάθε θέμα έχουμε και πέντε 6 δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Να το πει και στον Καμένο που νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι μόνο καμένο, βέβαια και άλλοι, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα κατά κάποιου που τον θέλουν όλοι όμως αυτοί που ποτίθεται κάνουν το πραξικόπημα για να περάσει τα μέτρα που δεν θα μπορούσαν να τα περνάγανε με άλλου. Ευχαριστώ τη ζωή μου. Διαλέγουμε τους δίχους, τους κρατάμε και προχωράμε παραπέρα. Στο τέλειωμά του θα ακούσουμε το λαό και ο λαός αμέσως μετά θα μας πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννη Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Θα ασκήσω το μνημόνιο, θα καταλήσω το μνημόνιο... Θα ασκήσω, λάθος, έγινε λάθος, ήταν η δημιουργική ασάφεια. Ε, θα ασκήσω το μνημόνιο, το χειρότερο... Των προηγουμένων. Απ' να τα είδε για άλλη μια φορά ότι η αριστερά αποδείχθηκε καλύτερα από τη δεξιά. Τι έφερε από του σε σχέση με του άλλου, καλύτερο μνημόνιο. Μος. Τι ήταν οι άλλοι, χειρότερη. Άρα, οπ, αριστερά για πάντα. Τι εντολή που πήρε ότι θα καταργήσω το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, Είναι εντολή για συμφωνία. Ναι, Λίγε. για συμφωνία με ένα άνθρωπο και ένα νόμο. Η συμφωνία όμω. Και άμεσα, μπαμ, μπαμ, γιατί αν μέχρι Τετάρτη δεν τα έχουμε κάνει, ε. θα φύγει ε. η Ακρόπολη νύχτα. Που τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να μην φύγει κιόλα δεν καθόμαστε να βλέπω τι καλοσχέ όλη την ώρα, Πούλατε να πάει στο διάλο, κάτι ένα ωραίο που Αυτό το πεντοζάλι, ρε παιδί μου, γιατί μου μοιάζει με οριοντάλλε με Οι Τούρκοι παλιά, οι αγάδε, είχαν αγοράκια στον γηπόν τη ημερακλίδε και τι χορεύανε διπλοπενιέ. Η διπλοπενιά στο Τούρκικα λέγεται Τσιφτετέλη. Τώρα θα το πούμε διπλοπενιέ, <laughs> που θα χορέψουμε <laughs> εμεί, δηλαδή διπλοπενιά και τριπλοπενιά, μισου πω τετραπλοπενιά. <laughs> θα επιστρέψει ο Τσίπρα και θα κεράσει πολύ πονιά που λέμε. Εγώ είμαι στο ταξί μέσα τώρα. Καλά κάνει. Εκεί να μείνει, φίλε. Ταμπουρό σου εκεί. Κλείδωσε Έχω... και τι πόρτε. Έτσι κι αλλιώ Πά... να χτυπήσει κανεί. Να μπει μέσα να θα χτυπήσει. Με αυτή την αύξηση του ΦΠΑ που έχει τώρα και στα ταξί. Αυτόν τον άνεμο τη αλλαγή δηλαδή δεν τον μπορούμε τίποτα. Μου έχει κάψει τα σοφικά. Πε λοιπόν στον φίλο μου το Σιριδέο. Ότι σε τρία χρόνια αυτό που θέλει να κάνει ταμείο δεν θα του έχει μείνει κοκαλάκι. Όχι για ταμείο, ούτε για γλύψη. Τι κοκαλάκι καλέ, ούτε μπουλώνει το ταξίδι δεν θα έχει μείνει. Και να αφήσουν και το κουκουέ ήσυχο γιατί το κουκουέ ξανα βγαίνει άλλη μια φορά. Δυστυχώ αληθινό. Και άμα έχουν κότια, να βγουν στον καθρέφτη να βρίσουν τους αυτούς τους πρώτα και μετά να βγουν στο δρόμο και να πούνε πραγματικό, όχι στα μνημόνια. Συντροπή τοποίνωση, τόσο εξετελισμό. Και τόσα αριστερά. Μισάφη, κουράστηκα τόσα αριστερά, έξι μήνε πια. Φτάνει. Α αλλάξουμε λίγο. Για ανεφορώ παράδοση. Του λαού στα ανοίχία των διεθνών τον κογύφη. Ε, τον κογύφι. Αυτά τα λέει το τσίπρα πάλια δεν ισχύουν. Δεν είναι το κολγίφι. Δεν είναι ότι τρίζουν τα κόκαλα του Χίτλερ βλέποντα αυτή την Ευρώπη. Και αν τρίζουν τρίζουν επειδή τρίβει τα χέρια του. Και σου λέει αυτή είναι παρακαταθήκη, όχι αυτέ που λέει ο τσίπρα. Αυτή είναι παρακαταθήκη για Ευρώπη. Μια χαρά θαυμάζει το σόιμπλε που αν ζούσε ο τότε με το κατσά. Θα είχε γίνει η Βιλανόβα στην καλύτερη, αλλά μια χαρά τέκνο βγήκε. Είναι Φασιστικότερος του φασιστέος που λέμε, το γνωστό. Εγώ δεν είμαι συγκεκριμένο. Εγώ έκανασε ιστορική παιδιά. ευκαιρία. Μάγκε να, να λε τα παιδιά σου έχασε. Πραγματικά είναι γεννη. Πιο μπαγκάζελο σα μαρά που έλεγε πάρα γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Βγαίνει αυτή η κουραδομη, είχαν το γιά του μπάνκα, έχουν αυτή το Φίλι να κατηγορήσει τη ζωή και το λαφαζάνη και το στρατούν γιατί ήταν μάγκε και είχαν να μην πω ότι να υποστηρίξουν όλο που πιστεύε. Τα ψέματα τελειώσαμε. Αστιμάται, πολύ ωραία το τραγουδάκι με τον καλαγιώσει που βάζει. Βάλε και το πάλι μαζί μαλακά με το χάρη κleίν. Καλέσταν τον κόσμο κάτω, θα Εγώ πήγα στην Ανταρσία σήμερα Θα τους γα***σουμε, δεν περνάει τίποτα Και φάμε σιριζαί κοξύλο όπως λέγατε Τέλος πάντων Θυμάθε που πήγε ο Τζολιάς με το Τζίπρα για καφέ Τώρα θέλω να γίνει Τι Να πάει ο Τζολιάς μαζί με το Τζίπρα, το Σαμαρά, το Βενιζέλο, τη Φόφη Όλοι μαζί για καφεδάκι Ωραί ρε φίλε και τι να λένε, άντε και πάμε Τι να λέμε Ε κάτι θα βρουν να πουνε και έχουν Σωστό. πολλά κοινωνά Πότε ακριβώς δώσαμε εξουσιοδότηση στον Τσίπρα να βάλει πελήντα δις περιουσία της χώρας. Σε μία εταιρείε έτσι. Μην βιάζεσε, μην βιάζεσε. Η εταιρεία θα μείνει στην Ελλάδα. Ποιο θα μείνει στην Ελλάδα! Η εταιρεία, το ταιπέρα, αυτό θα είναι στην Ελλάδα. Δεν θα είναι έξω. Κατάφερε πράγματα ο τσίρα. Δηλαδή θα γίνει το ξεπούλημα από ε, μέσα. Δεν θα γίνει ε, από έξω μη μη να το φαζομαι θα, θα πουλήσουν. Μη θα... Μη θα είναι μέσα, αυτή θα την διαχειρίζουν την εταιρεία, αλλά ε. θα είναι εδώ χώρο προϊόντων. Μαλά και ο έπαιζε το τσίπα τώρα, μεταξύ μας, μα, μάλλον και του έπιασε γιατί θα έχουν ε. και τη φορολογία την ελληνική. Εγώ πηγαίνω ένα έξω, θα κάνουν μια offshore. shore, σιγά το εταιρείε έχουν πάει έξω. Θα είχαν και χαμηλότερη φορολογία. Τέλο πάντων. Ένα τραγουδάκι θέλω. Στο πουλημένο του ξηλούρι. Δεν κολλάει. Είναι ξεκάρφωτο. Okay. Αν πάει εκεί που το εννοεί, δεν κολλάει. Πουλημένη, πουλημένη. Άλλη στρατά, δεν σα μένει. Μνήμα προσμένει. Κάσα καρφωμένη. Του πουλημένου. Θα δεις τώρα, θα δεις, υπάρχει προοπτική ανάπτυξη μέσα σε όλο αυτό. Βέβαια, εκεί που δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση φυσιακά μέτρα, τέλος πάντων κάποια έχουν οι φυσιακές στάσεις όπως ο Τσίπρας, αλλά είναι καλή παρακαταθήκη. Ο Καλά δεν τα λέω, έτσι δεν τα εννοούσα, το ίδιο μπερδεμένα. Πούλη μένει, μένει, άλλη στρατά δεν σας μένει, μνήμα σας προσμένει, <στομίου> θα μας φρελάνετε τελείως σήμερα Άντε. Γιατί καλέ, Μην φιάζεσαι παιδί μου Σε τρία χρόνια θα έχουμε βγει από τα μνημόνια Σε τρία χρόνια θα έχουμε μείνει χωρί Άντε να μην σου πω τώρα τι θα έχουμε μείνει Bye <τυλίξε> <τυλίξε> <τυλίξε> Όλοι που Είστε καταραμένοι Απ' τη δική μας τη γενιά